kari kari kari kari wan kari mi kari ne i <todic> Ο πολύ κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μια αγωνία. Και η αγωνία αυτή λέγεται ακρίβεια μισοτάκι mm. και πώ θα την αντιμετωπίσει. <εκρίου> <εκρίου> Ο πολύ κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μια αγωνία. Και η αγωνία αυτή λέγεται μισοτάκι και πώς θα την αντιμετωπίσει. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα είναι αυτό. Πώ θα αντιμετωπίσει κανεί του μιτσοτάκι την ακρίβεια. Όπω είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, είναι ένα θέμα αυτό μας μα απασχολεί, επειδή είναι η βδομάδα που ξεκινάνε τα σχολεία και ο λιγονή είναι στα βιβλιοπολία, στα χαρτικά. Γενικότερα είναι μια βδομάδα τη οργής και του ολέθρου. Διάβολο βδομάδα μπορεί να υποθεί, γιατί έχουμε έρθει από διακοπέ, μικρέ ή μεγάλε. Οπότε είναι λίγο τα πράγματα. Όμω. Η κυβέρνηση, όπως θα ακούσουμε τώρα από την Τώρα Μπακογιάννη, έχει φροντίσει να την μοιράσει κάπως. Αν έχεις έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μια πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχει τέσσερις πίτσε θα πάνε από μισή πίτσα ο κατέλα και δεν θα του περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμεί πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Εμεί πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα! Πειδή η μεχύδα, μου έχει κόψει στη δεξίω μου 360 ευρώ, το οποίο δεν περνάμε να το τη δώσω αυτό να περάσει. Να το τη δώσω. Τίποτα είναι τίποτα μηδέν. Τώρα τι να λέμε. Τώρα κοροϊδευόμαστε περνάει αυτός με, με 500 ευρώ το μήνα. Υπερβολές Τώρα δούμε τι μιζέρκε, του μίζω συμπολίτε μα που πάντα κρινιάζονται του φτάνουν το 500 ευρώ και χίλια. Να του δίνουμε πάλι να του φτάνα και θα βγαίνει και θα λέγανε Ο να περάσει με 10 ευρώ. Και με 2.000 ευρώ δεν, δεν βγάζουμε άκρη. Εμεί είμαστε με την αισιόδοξη πλευρά, με την Τώρα Μπακογιάννη, που είπε για την οικονομία και γενικότερα τα θέματα του Κυριάκου. Και μετά μα πρότεινε πώ ακριβώ θα μοιραστεί και τι θα μεγαλώσει για όλου του Έλληνε και τι Ελληνίδε. Η κυβέρνηση όμω φροντίζει, καταλαβαίνει τη δύσκολη κατάσταση που άλλωστε είναι και σε όλη την Ευρώπη. Και όχι μόνο θα είναι δύσκολο όπω το 42, όπω λένε, και γι' αυτό λαμβάνει μέτρα μετά το. Βενζίνη Πα, μετά το Power Pass, ε, έχει και άλλα πα που δίνει στου Έλληνε πολίτες. Σουβλάκι πας, γιατί κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα έχει δικαίωμα στο πιτόχυρο Με ένα ή e δύο σουβλάκια Πίτα σκεπαστή, πίτα απ' όλα, ντονέρ, γύρω σχοιρινό, γύρω σκοτόπουλο Χωρίς οικματικά κριτηρία, ισχύει για όλα τα σουβλάτσίδικα Σουβλάκι πας, δεν περιλαμβάνονται πατάτες τηγανίτες Πας, πας, πας, ο παράσκε, και πα. Το πρώτο μέτρο είναι αυτό, το σουβλάκι ΠΑΣ θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, στην όχι τι πια Δευτέρα, το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, θα ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό πάνω στη ΔΕΘ, προεκλογική ΔΕΘ, οπότε θα δώσει τα πάντα. Ένα από αυτά είναι το σουβλάκι ΠΑΣ, Εμεί πρώτοι εδώ τα μεταδίδουμε. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει για τα, τους μαθητές που λέγαμε και τους γονείς, γιατί η ακρίβεια στα σχολικά φέτος έχει φτάσει οροφή. Επιπλέον επιβαρύνσει φέρνει στα νοικοκυριά η έναρξη τη σχολική χρονιά. Στι αυξήσει φωτιά στην ενέργεια και σε βασικά αγαθά προστίθεται και η σημαντική αύξηση κυρίω στο κόστο του χαρτιού, που ανεβάζει σημαντικά το ποσό το οποίο θα πρέπει να διαθέσουν οι γονεί προκειμένου να αγοράσουν σχολικά είδη για τα παιδιά του. Η μεγαλύτερη αύξηση στα σχολικά αφορά στην τιμή του χαρτιού. Ένα πακέτο Α4, πέρυσι πολλούνταν 3,80, φέτο 7,5 ευρώ. Ε, και... Εγώ. Ο πολλής κόσμος αυτή τη στιγμή έχει μια αγωνία Και η αγωνία αυτή λέγεται ακρίβεια μη <σοπότε> Και πώς θα την αντιμετωπίσει Στα 4! Τέσσερα Εκπληκτικά ένα μπλε τετράδιο που πέρυσι πολλούνταν 90 λεπτά, φέτο στοιχίζει ένα 20. Ά! Ένα σπιράλ από 5,5 6 και 50, Ά! Οι αυξήσει στα σχολικά είδη φθάνουν φέτο το 20%. Εμεί πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Το έχουν καταφέρει. Στο συγκεκριμένο θέμα, φέτο όπω ακούσατε, τις τιμέ. Στα χαρτικά το έχουν καταφέρει το τετράδιο από 90 20 το σπιράλ από 5,5-6,5, τα χαρτιά οι κόλλες Α4 από 37 Μια χαρά θα πάτε όσο έχετε πάει, έχετε καταλάβει αυτό που λέει και περιγράφει με πολύ σαφήνεια η Ντόρα Μπακογιάννη. Για τα παιδιά όμως τι θα ανακοινώσει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη. Σε θέλω κι ας μην ξέρω Πού θα βγει ούτε Γαριδάκι πας Γιατί κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη διασκέδαση Με κάθε ή πας Πέντε συσκευασίες Τύρο γαριδάκια, πιτσίνια, πακοτίνια Δρακουλίνια, φουντούνια Χωρίς ουδηματικά κριτήρια ισχύει για όλα τα περίτερα Γαριδάκι πας και τα παιδιά κερδάς Γαριδάκι πας πα πας, πας Ο παράς και πας, πας, πας Τις αρέσει να Να με μάτα. Περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία τη ΔΕΘ, τι ανακοινώσει το Σάββατο, την Κυριακή για να χαρούμε όλοι να εδώ για τα παιδιά. Το γαριδάκι, πας, μετά το σουβλάκι. Πας Πες ένα θέμα στην πολιτική ζωή της χώρας Αν σας ενδιαφέρει η πολιτική ζωή και αν έχετε παρακολουθήσει και αν έχετε διάθεση να παρακολουθείτε τα θέματα έτσι όπω τίθενται, έτσι όπω συζητιόνται είναι το, η αλλαγή του εκλογικού νόμου γιατί καλώ τα είχαν προβλέψει αλλά αλλάζουν τα πράγματα και πρέπει να ξαναλλάξει μάλλον ή τώρα είπε. Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικό νόμος. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό, το οποίο συζητείται αυτή τη στιγμή μέσα στους κύκλους της Νέα Δημοκρατίας αλλά και ευρύτερα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη σταθερότητα. Mm -hmm. Ζούμε σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη Δεν μπορεί κανένα να τη συγκρίνει mm -hmm. με τι γινόταν πριν από τρία χρόνια. Mm -hmm. Ζούμε τι γίνεται αυτή mm -hmm. τη στιγμή στην Ιταλία, Πώ οι προσπάθειε του Πούτιν είχαν αποτέλεσμα τελικώ να φάνε τον Τράγκη. Mm -hmm. Ζούμε δηλαδή την αστάθεια και το κόστο τη αστάθειας mm -hmm. για την οικονομία τη Ιταλία. Και νομίζω ότι ανοιχτά θα πρέπει να κάνουμε τη συζήτηση. Mm -hmm. Α, αυτό που είναι πραγματικότητα το, το λέω. Ε, είναι πραγματικότητα το, το θέμα του εκλογικού νόμου συζητείται. Αποκλείεται, αποκλείεται να συζητάνε το θέμα του εκλογικού νόμου γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι, είναι σοβαρή κυβέρνηση. Είναι κυβέρνηση των Αρίστων, δεν είναι τυχαίοι και μα το έχει διαψεύσει τρει φορέ ο ίδιο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, Καμία. Εκλογέ το 23, εκλογικό νόμο ο ίδιο. Καμία. Έχουμε εκλογικό νόμο. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα πάμε στι εκλογέ. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο εκτιμώ θα κερδίσουμε στι εκλογέ. Θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο στην πορεία αλλάξω. αλλάξω έχουμε εκλογικό νόμο.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 Άρα δεν θα αλλάξει ο εκλογικό νόμο. Περιμένουμε καθαρή διάψευση των πληροφοριών και όλων αυτών που σέρνονται στα δημοσιογραφικά γραφεία. Καταλάβατε την, το Σάββατο και την Κυριακή στην ΔΕΘ. Δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί ακριβώ είναι σοβαρή. Άμα αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, θα σημαίνει και για αυτόν τον λόγο ότι δεν είναι σοβαρή και κάτι τέτοιο όπω όλοι γνωρίζουμε. Είναι κόντρα ρόλο σε όλο αυτό που βλέπουμε. Έχουμε, θα μοιράσει το Σαββατοκυριακό το σουβλάκι πα. Το γαριδάκι πα, αλλά και άλλο ένα πα. Φρέντο πα. Γιατί κάθε Έλληνα και Ελληνίδα έχει δικαίωμα στον καφέ. Με κάθε υπάζ, ένα καφέ. Εσπρέσο, καπουτσίνο, φρέντο καπουτσίνο, ελληνικό, φραπέ, μεγάλα σόλια, αμυγδάλου ή και βρώμη. Ισότιματικά κριτήρια. Ισχύει για όλα τα καφέ. Με κάθε ήπασ δωροδύο καλαμάκια πλαστικά. Πασ, πα, πα. Ο παρασκέφαση, πα, πα. Καβάιο, βiejo. Ε, Ελλάδα και Έλληνε, και να μην δώσει και πα για το καφέ. Το φρέντο πα λοιπόν. Το τρίτο πα και ένα τέταρτο στην συνέχεια θα το ακούσουμε. Αφού ακούσουμε μια ιστορία, μια συμπολίτησά μα η οποία έπρεπε να πάρει τη σύνταξη, αλλά πέρασε ένα μήνα, νομίζω δύο-τρει, δεν ερχόταν η σύνταξη και αποφάσισε να πάει στι υπηρεσίε να δει τι γίνεται. Την περασμένη Τρίτη πήγα να πληρωθώ από τα LTM τη σύνταξή μου. Πηγαίνω, δεν βρίσκω χρήματα. Κάνω ανάλυση, λέω μήπω τα τράβηξε κανένα ή επιτίδιο. Τίποτα, βλέπω ότι δεν μπήκε καμιά πίστοση τη σύνταξή μου. Ε, αναγκάστηκα πήγα, βρήκα τον άντρα μου, λέω δεν βάλαμε τη σύνταξη. Ο άρχισε να παίρνει τηλέφωνα στην Αθήνα, στο ΙΚΑ, Θεσσαλονίκη, στο Δέλτα Δήμο. Κανένα, μα κανένα δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Το λέω, θα αναγκαστώ να πάω γιατί βρισκόμουν στη δράμα. Αναγκάστηκα να πάω στι δράμα σε. Το υποκατάστημα στο ΙΚΑ για να μάθω. Η κοπέλα με κοίταξε λίγο. Μπήκε στο σύστημα και με βλέπει, είδε λίγο έτσι παράξενο. Με κοιτάζει μέσα στο σύστημα και λέει: εσείς θεωρείστε νεκρή. Και λέει: εσείς θεωρείστε νεκρή. Και λέει, ναι πράγματι είσαι νεκρή. Θεωρήσε ότι είσαι νεκρή. Και πρέπει να επιστρέψουν οι κληρονόμοι, τα παιδιά μου και ο άντρας μου που είναι κληρονόμοι, δύο μήνες που πήρα παράνομα ε, τη σύνταξη. Εγώ εκείνη την ημέρα είχα τα τρίμηνα ε, ε, του πεθερού μου. Κόλλυβα έκανα. Να ήξερα θα έκανα κόλλυβα και για τον εαυτό μου. Αυτά πέρασε η κυρία και δεν έχει εμπλέξει. Γιατί δεν είναι ότι κάνει το λάθο μια υπηρεσία, σε βγάζει πεθαμένο. Είναι ότι θεωρητικώ πρέπει να επιστρέψουν τα λεφτά δύο μηνών. Την είχαν πεθάνει δύο μήνε πριν. Πρέπει να επιστραφούν τα λεφτά από του κληρονόμους και πρέπει να αποδείξει ότι είναι ζωντανή Αυτό είναι το θέμα. Και θα φτάσουμε μέχρι την Αθήνα και πάντα με έναν γνωστό. Γιατί σε αυτόν τον τόπο τα λάθη των υπηρεσιών γίνονται από άγνωστο. Αλλά η λύση πρέπει να γίνει με έναν γνωστό. Χωρί γνωστό δεν πα Ακόμη και όταν πρέπει να αποδείξει ότι είσαι ζωντανός μπροστά στην υπάλληλο Η οποία κοίταγε την κυρία και τη λέει Εδώ σας βγάζει νεκρή Τα κόλλυβα και όλα τα υπόλοιπα άκρως ελληνοφρενικά συμβαίνουν στις καλύτερες χώρες Πόσο μάλλον σε τούτη εδώ που είναι άριστη χώρα δεν είναι απλά καλή Το τέταρτο πα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργό μας μεθαύριο είναι αυτό Καπότα πας Γιατί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα έχει δικαίωμα στο ασφαλές γα Με κάθε πα e πέντε καπότε. Κλασικέ, έξτρα ανθεκτικέ, έξτρα large, με γεύσει φρούτων, με ραβδόσει για έξτρα απόλαυση. Χωρί σοτημαρικά κριτήρια ισχύει για όλα τα καταστήματα. Καπότα πα και συνεχώ γάμα. Πα, πα, πα, ο παρά και πα, πα, πα. Τα τέσσερα λοιπόν ΠΑΣ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα ακούσατε πρώτη φορά από εδώ ε, το Σαββατοκύριακο θα τα ανακοινώσει επισήμως οπότε κάντε τα κουμάντα σας μετά, μαζί με τα άλλα ΠΑΣ που έχει δώσει ήδη θα πάρετε και αυτά οπότε η ζωή γίνεται καλύτερη το καταλαβαίνει ο καθένας η ζωή δεν είναι όμως μόνο πα, δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά δεν είναι μόνο ο μισθό. Πρέπει να τη δούμε λίγο πιο ολιστικά όπως έχει πει και μέσα εκεί μπαίνουν και κάποιες αξίες και κάποιες αγωνίες ο ψυχισμός των ανθρώπων, οι σκέψει, οι συνειρμοί και επειδή τα μέσα ενημέρωση επηρεάζουν όλα αυτά κάποιος πρέπει να κάνει μια σούμα, να το πω ένα μάζεμα να σημειώσει κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή μα και καλύτερο όλων αυτών για να το κάνει αυτό είναι ο Γιάννη Λοβέρδος Θα σε δουλεύουνε ταλέπορε! Ε, τηλεθεατή. και εσύ θα κάθεσαι αμέριμνος υποταγμένος στην πολυθρόνα και θα βλέπεις survivor, θα βλέπεις master chef τι, τι μαγείρεψαν σήμερα στο master chef. Εδώ δεν έχει να φας, τι μαγείρεψαν. Θα βλέπεις τραγουδιστές και χορευτές που τραγουδάνε και να χορεύουνε. Και θα τρώσει οι μια μετά την άλλη. Ταπ Ταπ Ταπ χτυπάει Χτύπαει μου δυνατή. Στην πακάρδια καφ... μου δυνατά, τα πάπα ιποταγμένο θα βλέπει μαρτσεφ, τι παγίρεψαν σήμερα στο μάστερ σεφ. Εδώ δεν έλεγξε να φω, τι παγίρεψαν. Θα βλέπεις τραγουδιστές και χορευτές δεν τραγουδάει και αγορεύονται. Θα τρώσει καπαζέμια μετά την άλλη Στην καρδιά μου δυνατά. Το βλέμμα μου σαν εκεί ξεκι... Τα, τα, τα. Σε δουλεύουνε ψηλόγαζοι γιατί τι έχουν βρει. Τι έχουν βρει κορόιδο. Τό είσαι κατάλαβε, τι έχουν βρει κορόιδο. Κορόιδο είσαι! Ο συνάδελφο δημοσιογράφο, εδώ αναλυτή, κάνει μια καθετοποιημένη ανάλυση τη κοινωνία και πώ λειτουργεί. Παρακινεί τον λαό σε, ένα, σε μια εξέγερση, αλλά και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Γιάννη. Λοβέρδος, με το tap, tap, tap, το πολύ χαρακτηριστικό, τα χαστούκια τη ζωή που λέμε. Ευτυχώ που είναι και τα πα και έρχονται και τα tap, tap, τα χαστούκια τη ζωή και όλα αυτά δένουν πάρα πολύ όμορφα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, λοιπόν, έδωσε δύο συνεντεύξει. Μία χθε το βράδυ στην ΕΡΤ, στο Δελτίο Ειδήσεων, και μία σήμερα το πρωί στο Sky. Επειδή παίζει το θέμα των παρακολουθήσεων πάρα πολύ έντονα και δεν καταλαγιάζει, η παρέμβαση τη Ντόρα Μπακογιάννη ήταν μια παρέμβαση που. Βάζει ένα φρένο γενικότερα, ή έτσι ε, σκέφτηκαν αυτοί που μελέτησαν αυτή την παρέμβαση. Μπορεί κάποιο να σκεφτεί. Είπε δύο πράγματα. Άφησε μια χοντρή αιχμή για τον Ανδρουλάκη, θα την ακούσουμε τώρα. Μια ξένη δύναμη, και θα το πω έτσι ώστε να το καταλάβει ο κόσμος, Μια ξένη δύναμη, η οποία θέλει να επηρεάσει την ελληνική πολιτική ζωή, δεν θα πάρει τον μπακάλι τη γειτονιά. Εμένα θα προσπαθήσει να πάρει ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον mm. από εσά. δηλαδή κάποιον ο οποίο θα μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη. Όχι τον μπακάλι, λοιπόν. Παλιά, εδώ οι δικοί μα οι είχαν τον περιπτερά, είχαν τον θηρορό, είχαν τον μπακάλι. πάνω αυτά τελειώσαν. Τώρα η ξένη δύναμη που θέλει να επηρεάσει θα πάρει κάποιον πολιτικό. Επειδή παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Ανδρουλάκη, αλλά δεν έχουμε μάθει του λόγου ακριβώ και τι έγινε εκεί γιατί χάθηκε. Δεν υπάρχει ο φάκελο, χίλια δύο έχουν συμβεί. Οπότε ο καθένα μπορεί να εικάσει οτιδήποτε για τον Ανδρουλάκη, επειδή είναι ο μόνο πολιτικό που έχει αποδειχθεί ότι παρακολουθεί το από τι υπηρεσίε. Και βλέποντα και την αγωνία να κουκουλωθεί το θέμα, μπορεί ο καθένα να φτιάξει όποιο σενάριο θέλει για τον Ανδρουλάκη ή για τον οποιοδήποτε. Έχει βγάλει και ανακοίνωση στο Πασόκ για αυτή τη δήλωση τη κυρία Μπακογιάννη. Και η άλλη δήλωση, αυτή που μάλλον σκέφτονται οι θα βάλει τα φόπλακα στο θέμα είναι ότι αυτό που είπε η κυρία είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν όσοι ξέρουν τέτοια θέματα γιατί έρχεται η φυλακή. Τώρα υπάρχουν προβλήματα στο να βγουνε όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουνε όλα. Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. <Συγχυ> Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει... Πάει για κακούργημα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ. Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται. Εκ των πραγμάτων. Βάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Η κυβέρνηση, προσέξτε, η κυβέρνηση όπως νομίζω υποπτεύεται ο κόσμος, είναι μία κουρελού. Έτσι λοιπόν, μετά την κουρελού του Χατζηδάκη και την, το μεγάλωμα το γενικότερο, αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη είναι πολύ ενδεικτικό. Μόκο όλοι, σταματήστε να μιλάτε. Υπάρχει φυλακή, δεν θα μιλήσει κανεί, δεν μπορεί να μιλήσει κανεί. Άρα τελείωσε το θέμα για να τελειώνουμε. Η προειδοποίηση έφυγε, η βολή έφυγε, η προειδοποιητική. Και όποιο κατάλαβε, κατάλαβε πώ γίνονται οι δουλειέ, οι μοντέρνες δουλειέ, στη σύγχρονη αστική δημοκρατία και κυρίω στη σύγχρονη αστική ελληνική δημοκρατία. Με μια προειδοποίηση, με ένα τελεσίγραφο και προχωράμε για τα υπόλοιπα, τα πα που λέμε εμεί και όλα τα άλλα. Αλλά... Εδώ, Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, 2.11 880 τηλέφωνο επικοινωνία, σα περιμένει πολύ μεγάλη διάθεση μέσα και χαρά. Radio papaki το μέλ του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα, το παρακολουθώ εγώ. Δημήτρη Κύρκο, ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Τώρα εκεί είμαστε live, μετά είμαστε οικογραφημένοι θέλετε. Και στο YouTube επίση μα βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Οφιάσια. Λάω. Το αλφα μέρος Κολυνά οι διαφημίσει και εδώ είμαστε. Καλή! <Τολλή> Έλα! Έλα, πού είσαι! Πολύ βαθιά σε ακούω! Ψυχή βαθιά! <Τολλή> Καλώ εβδοήκη, καλώ ήρθατε. Μπήκε βαθιά για ο... να με νιώθει. Αυτά αυτά μου αρέσουν. Σέρω τι ευρωμάνε. Τι θε. Όσαιματίσει με το δεύτερο. Τι κάνει, καλά εσένα. Ποιο συμμετείχε από όλου. Από το δεύτερο λύκειο. Δεν με ξέρει ο πιο πυμικά, <συμή> Είμαστε δύο χρόνια πριν. Άρα πώ είμαστε συμμετέχε. θυμάμαι εγώ. Άρα είσαι δύο χρόνια μετά, δυο χρόνια πριν. Δύο χρόνια πριν, ήμουν ένα πρώτη ήσουν τρίτη. Άρα δύο χρόνια μετά από μένα. Δύο χρόνια μετά, ναι. Λοιπόν, άκουγα τώρα το πνησοτάκι. Αποστώ. Ναι, συγνώμη, αποστώλε, αποστέλε. Θα σέβεσαι, όλες. θα σέβεσαι. Τόλεις, τόλεις. Πιτσιρικά, Αποστόλεις. Αποστόλεις, ναι, κύριε Αποστόλεις. Μπράβο, λοιπόν. αυτό ακόμα καλύτερα, <laughs> ναι. Ε, έβλεγε τώρα ο Θήμιος μπροστά για το Μητσοτάκη. Ρε μάτρα, αυτούς είναι διακοπές από τον Απρίλιο. Πώς το μπτσο θα γυρίσει πίσω. Πού είσαι, πού είσαι, εδώ πέρα στα χάνια. Πού είσαι, πού είσαι.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 Πάντως στο Green Box πρέπει να έχουν πάρει animators από, δίκτυο από τη Marvel. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τώρα στα τελευταία που είδα. Σιγά καλά. Έ... Ένα φω μπροστά είναι, ένα ring βάζει στο κινητό, ring light. Έχει βελτιωθεί η ποιότητα, αυτό θέλω το να πω. Το Green Box από πίσω τα, είναι τα... ένα μου μας, το κατεβάζουνε, σιγά η Μαρέβα τα κάνει. <laughs> Αυτό, το τώρα, τώρα, τραβάει, το βάσαι, τώρα θα αρχίσει να τα κουνάνε και όλα τα φυτά πίσω από τα παράθυρα. Ξέρεις, θα παίξουν άλλη μπάλα. Εγώ έτσι πιστεύω. Ah, ωραίο, θα μπορούσε αυτό. Θα μπορούσε, Να γίνει πιο και... σωστό Και η άλλη μου απορία. Η μία ήταν αυτή έτσι, για τι διακοπέ του Κούλη Η δεύτερη είναι ότι εκεί που πάει τώρα που του βρήκανε 15 μέρε, που λέει. Και είδα δύο φορέ σε 15 μέρε εκεί ο Ριβάτση. Και πριν δύο εβδομάδε πάλι εδώ πέρα. Γιατί είχε περάσει Για δεν Εκεί που πάει η μπάτση που είναι στην παραλία. Κάφονται παίζουν μαζί με τα. Ειδική του μπάτσοι. Ε, ειδικοί του μπάτσι. Ειδικοί του μπάτσοι επαναφέρουν καφέ, διστιρόπτε, μπορεί να κουνά τι γλάσρε που λέει από πίσω, έχουν τέτοιε δουλειέ. Έχουν αρματιότητε, όχι <χ气> αστεία. Αυτό αν το στην παίζει κανένα στην παραλία, δηλαδή θα είναι κανένα μπάτσο χωμένο μέσα στο. Δηλαδή ο παλούδο τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση. Θα έχει χωθεί με στην άμω να βγαίνει ο αναπνευστήρα από κάπου. Ο παλούρο θα κράτα την ομπρέλα, οποιαδήποτε στιγμή μη γαίνει ρόγγε, του ηγέτει. Α, ναι, η ηρόγα έξω, πρέπει να έπαιρξε πολύ ρόγα εκεί πέρα. Ναι, έχει καιράσει. Περιμένω τώρα την αρτιση, η ρόγα. Όλοι nie, o ja Ελά, μπορεί μου. Έλα. Να σου πω, μήπω δεν μαλάκα να ψηφίσουμε Τσίπρα. Δεν ξέρω, λε. Κοίταξε. Ο Μητσοτάκη δουλεύει μόνο εμά. Ο Τσίπρα δουλεύει και του Ρώσου, είπε το αυτοπασάκη. Και εξαπατήσανε του Ρώσου, ο κύριο Τσίπρα. Σε εξαπάτησε. Ξέρω, μήπω είναι λίγο πιο. Να τον βλέπει πιο ικανό. Εντάξει, γιατί όχι. Δηλαδή δουλεύει και εμά, δουλεύει και του Ρώσου. Καλά, το αυτό έχει μια εμπειρία ναι. στην αυταπάτη. Οπότε από την αυταπάτη Πώς. στην εξαπάτηση δεν είναι μεγάλο δρόμο. Ναι, γι' αυτό νομίζω ότι. σα είναι πιο πλήκο να τον ψηφίσουμε. Μήπω να δώσω μια δεύτερη φορά αριστερά. Δεν ξέρω, να σκεφτούμε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 Διάβαζε τα λίγο τα πράγματα. Μια ο Μακρόν από εδώ, πο, μια ο Μπιτσοτάκη, π... μια η Λίστρα. Τι πιστεύει, Ο Μπιτσοτάκη όταν ήταν στο τι βάση πήρε νομίζει, Κάρολο Μάρξ. Η Λίστρα τι πάει στον Άρανι, την Τιναλίστρα. Είναι η κόκκινη ρόζα τη Αγγλία. Αυτό. Και ο Σόλτ μοιάζει και στο Λένιν καθόλου. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Είναι κατάλληλα για την εποχή ίσω. Ο Σόλτ ενδεχομένω μοιάζει με το αποτέλεσμα που άφηνε το Σόβρακο του Λένιν. Υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα, Διότι αυτό ο οποίο θα τα πει πάει για κακούργημα. Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, Αυτό εννοείται. Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Να προσέχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, τι θα πούνε και να μην συζητάμε γενικώ το θέμα των παρακολουθήσεων. Δεν έγινε και τίποτα σοβαρό. Γίνεται παντού, πάντα. Τέλο, έβαλε εδώ η κυρία Μπακογιάννη ένα ωραίο τέλο σε αυτό το θέμα, μια πολύ ωραία προειδοποίηση. Δεν ξέρω αν θα μπει τέλος, αλλά μια προειδοποίηση έγινε. Υπάρχει και η πανεπιστημιακή αστυνομία από προχτέ, έχει πάει στα πανεπιστήμια. Προφανώ οι φοιτητέ αντιδρούν, οι Πριτάνε αντιδρούν, το διοικητικό προσωπικό αντιδρά, έχουν βγει ανακοινώσει. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση Ετούτη με ύφο γυμνασιάρχη τη Χούντας Προσπαθεί με τη βία να επιβάλλει για άλλη μια φορά κάτι στου φοιτητέ που τόσο πολύ του έχει αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι λοιπόν είδαμε χτε και στο ΕΚΠΑ εδώ και πάνω. Είναι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τα παιδιά εκεί, αγόρια κορίτσια που φοράνε κάτι πράσινα και ε, φυλάνε υποτίθεται την πόρτα του Πανεπιστημίου. Και δίπλα είναι μια κλούβα των Ματ που φυλάει τα παιδιά τη αστυνομία, τη Πανεπιστημιακής. Δηλαδή μια αστυνομία φυλάει την άλλη αστυνομία. Σοφότατο το μέτρο, ότι πρέπει καθόλου σπάταλο γιατί θα έχουμε αστυνομικού να φιλάνε αστυνομικού. Τόσο απλά, τόσο ωραία, καμία τάξη προφανώ θα μπει στα πανεπιστήμια Και προφανώ το κύριο θέμα των πανεπιστημίων και πρόβλημα δεν είναι ε, η μπάχαλη μέσα στα πανεπιστήμια που είναι και σε κανένα δύο-τρία είναι σοβαρότερα θέματα, διαδικασία σπουδών, φοιτήτικέ αστείε, προβλήματα που έχουν οι φοιτητέ να βρουν σπίτι. Υπάρχουν σοβαρότατα θέματα, πτυχία μετά και πώ βρίσκεις δουλειά, όμως αυτή η κυβέρνηση για λόγους ατζέντας έχει επιλέξει αυτό ως πρώτο θέμα. Ο κύριος Μπαλάσκας, ο συνδικαλιστής που βγήκε σήμερα το πρωί, περιγράφει ακριβώς πώς θα γίνεται αυτό το γαϊτανάκι, δηλαδή αστυνομικός να φυλάει αστυνομικό. Οι φόβοι ποιοι είναι, μην προκύψουν επεισόδια προπυλακισμού αυτών των ανθρώπων ή να μην γίνουν μοναχική λύκη μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική του ακαιρεότητα. Αυτό πώ μα λένε εμά ότι έχει προβλεφθεί. Έχει προβλεφθεί με συγκλίνουσες δυνάμει οι οποίε θα είναι περιμετρικά των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όπου θα φυλάσσονται από την πανεπιστημιακή αστυνομία και ανά πάσα στιγμή σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Όπω χαρακτηριστικά είπε ένα στρατηγό, θα υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θα πάνε εκεί πέρα. Κύριε Μαλάσκα, προβλεφθεί. το θέμα επειδή το πήγαμε, πήγαμε στα σημεία και τα παρακολουθήσαμε, το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με εκεί αναγκαστικά. Θα προστατεύονται από δημιουργίε των ΜΑΤ, διότι αν κάτι Ακριβώς. συμβεί με ένα, με ένα γκλοπ, δεν μπορεί να, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τριμμένε κινήσει τη κυβέρνηση, δηλαδή, το είπε εδώ και ο Μπαλάσκα, οι συγκλίνουσε δυνάμει. Θα έχουμε τι δυνάμει τη αστυνομία, τη πανεπιστημιακής, γι' αυτό τη φτιάξαμε, υποτίθεται, γι' αυτό ψηφίστηκε, για να πάει στα πανεπιστήμια, να φύγουν τα ΜΑΤ, να φύγουν και οι μπάχαλοι, να επικρατήσει τάξη, η μόρφωση των παιδιών και όλα τα υπόλοιπα. Θα του έχουμε όλου αυτού, αλλά θα έχουμε και κάτι δημιουργίε απ' έξω. Και κατά τη γνώμη μου, περισσότερε δημιουργίε από ό,τι πριν, γιατί πριν τα επεισόδια ήταν αραιά και πού. Πήγαινε η δημιουργία και μπούκαρε τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα έχουμε μονίμω δημιουργίε μάτα απ' έξω και θα έχουμε μονίμω αστυνομικού μέσα. Πολύ έξυπνο, πολύ σωστό. Μπράβο για όλου εσά που κόπτεστε για τα δημόσια οικονομικά και πολύ φτηνό. Και πολύ φτηνή όλη αυτή η λύση. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά, εφόσον θα το δουν οι νεοδημοκράτε ψηφοφόροι και θα πούνε να και άλλη αστυνομία, άρα να ψηφίσουμε πάλι αυτή την κυβέρνηση. Θυμήθηκα τα, το, όταν είχε πάει ο Θεοδωρικάκος στη Σχολή των Πανεπιστημιακών Αστυνομικών και τους είχε μιλήσει για κάτι αξίες. Η ΜΗ Ανάβαση η Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κυρίου κυρίου Παναγιώτη Θεοδωρικάκου Σχολή Προσόχη Νέες και νέοι δόκιμοι αστυνομικοί, εσείς που σε τέσσερις Θα αποτελέσετε τα στελέχη των ομάδων προστασίας των πανεπιστημίων τα πατρίδα μα. Υπάρχουν οι αξίες που δίνουν νόημα και ουσία στη ζωή μας. Η ελευθερία, η ασφάλεια, η αλληλεγγύη, ο πατριωτισμός. Έχετε επιλεγεί να υπηρετήσετε αυτές τις αξίες και την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ. Σχολή, προσοχή! Εσεί, ανάπαυση. Εδώ μιλάει για αξίε. Τι άκουγαν τα έρματα παιδιά. Και βλέποντα τι φωτογραφίε, τι σχετικέ που είναι παραταγμένοι στην πόρτα του Πανεπιστημίου, οι Πανεπιστημιακοί Αστυνομικοί και ακριβώ τα δέκα μέτρα είναι η Δημυρία των ΜΑΤ που φυλάει του Πανεπιστημιακού Αστυνομικού. Σκεφτόμουν αυτό ότι ο πιο φυλασσόμενο, ο πιο καλά φυλασσόμενο Έλληνα πολίτη αυτή την εποχή είναι ο Πανεπιστημιακό Αστυνομικό. Δεν πρόκειται να φυλάξει τίποτα προ τα κάτω, αλλά τον φυλάει μια Δημυρία ΜΑΤ. Είναι μοναχικό λύκο που λέει και ο Μπαλάσκα και τύχει τίποτα, οι συγκλίνουσες δυνάμεις τη αστυνομίας πολύ επιτυχημένη όλη αυτή η κίνηση στη Θεσσαλονίκη πάνω βρέχει, τι βρέχει, καρέκλες μέρα παραμέρα ε, είναι πρωτεύουσα ή συμπρωτεύουσα η Θεσσαλονίκη ακολουθεί τα χνάρια της πρωτεύουσα, μια μόνιμη χαμοστέρνας έχει γίνει αλλά εκεί είχαμε και γεγονότα γιατί πειράχθηκε και ο λευκό Πύργος Η Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγα 24 ώρα ξαναμετρούσε τι τις πληγέ τη ύστερα από την κακοκαιρία που έπληξε την, την πόλη. Από το έλλειμμα τη κακοκαιρία βεβαίω δεν κλείτωσε ούτε το μνημείο τη πόλη ο Λευκός πύργο διότι πλημμύρισε το μνημείο και το ισόγειο και το υπόγειο. Είχα πάει τσαργά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρμούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει. Είδα μια ωραία. Idęka, przygoda masz? No le, fotobirgo, pirata piłiatys, i chyje na spity, stigala Maria, a po to bardarita ni mamatys, paku pros paku, Salonija. την υποθαλάσσια και ο λευκός πύργος πλημμύρισε και αυτός. Γίνονται πράγματα με ζέρβα στη Θεσσαλονίκη. Γενικώ οι εικόνες που μας έρχονται είναι αξίες, αντάξιες της συμπρωτεύουσας. Πλησιάζει πάρα πολύ την πρωτεύουσα, γιατί πάντα υπήρχε αυτό το χάος. Δεν ξέρω τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριο που θα είναι ο Μητσοτάκης πάνω, αλλά θα έχει ένα ενδιαφέρον να ήταν ο Μητσοτάκης και να έρχεται και αυτέ τις βροχούλες που έ να ήταν έτσι πιο μουσκεμένα τα πράγματα και πιο όμορφα. Στον υδάτινο κόσμο τη Θεσσαλονίκη, τώρα και στο Λευκό Πύργο Ισόγειο και Υπόγειο πλημμύρισαν κανονικά. Λάος τώρα μέρος δεύτερον.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 Είναι μια χώρα με σταθερότητα. Ο Θήμιο. Ακούει τακτικά παιδικά τραγούδια και τα έχει σαν ερέθισμα. Μάλιστα, ωραία. Το Ήταν ένα γάιδαρο με μεγάλα αυτιά. Δεν σκέφτηκε κανεί να το βάλει παρέα, ξέρω εγώ, με κανένα μυτσοτάκι, με κανέναν άδονη. Κάντε μια, πώ το λένε, μια σύλληρη, παιδί μου, με παιδιά. Δεν είχε πράγη. μεγάλα αυτιά, αν είχε μεγάλα μάτια θα το βάζαμε, δεν το σκεφτόμασταν. Ε, ωραία, φτιάξω ανάλογα με κάποια στιγμή και βάλω το σιλοκαθιερώ σε να βάλουμε το κουκουβά, κουκουβά. Έχει hey. ματιά γουρλωτά Και φωνάζει δυνατά Κούκου. Κούκου. Αυτό ταιριάζει με το γουρλό Και ο γάιδαρο ταιριάζει με τον Άδωνη Ήταν ένας γάιδαρο Με μεγάλα αυτιά Καλή Το παχνί δεν τ' άρεσε oh, πα, πα, πα. It's too good to be true. Ήθελε Νομίζω έχουμε έτοιμη. Γιατί καλε φοράει ο γάιδαρο να νοηλιέκο. Θα μπορούσε. Ή και σε έλεινα την να νοηλιέκο. Μπράβο. Είσαι αυτό το παπάρι που βγαίνει και μιλά και κάνει άτυρα και καλά αντιπολιτευτική. Ναι, ναι, αυτό το παπάρι. Ω, αυτό το ενεοχλητικό παπάρι που δεν τον μπορείτε. Ναι. Που σας ξεφτιλίζει κάθε τόσο. Αυτό. Εγώ είμαι ο γαλάζιος φτερωτό άγγελο. Άναψα. Δεν με νοιάζει αν άναψε. Δεν μου λε, μόνο αντιπολίτευση ξέρετε να κάνετε. Τι θε να κάνουμε, ρε Μαλάκα, συμπολίτευση. Ε, τι θα κάνει, ρε Μαλάκα, εφόσο λέτε ότι ο λαό πεινάει, γιατί δεν σα ψηφίζει, ρε μαλάκα. Την εκπομπή μα. Γενικά, ρε, το κόμμα σα. Άρα ο λαός Δεν πεινάει, εκεί καταλήγουμε. Πάμε για σου! Α! Ά... 105 πόσο είστε. Και εγώ το υποψιαζόμουν ότι δεν πεινάει και ότι αυτέ οι ηθοποιοί είναι. Τι να πει, Γιατί βγαίνει και λε μαλακίε και κράζει στην κυβέρνηση. δεν με συμφέρει, Είτε. γι' αυτό δεν με συμφέρει. Ηθοποιοί παρόλα αυτά. Εδώ ιδρύουμε με... τον κόσμο τώρα. Τι να σου πω. Μετά λέτε εσεί ότι καταθέτε τροπολογίε στη Βουλή και σα αποτύσσουν. Και εγώ σε λέω ότι εγώ πρίκαρε μαλακά το λευκό πύργο. Έχω χαρτιά να σου αποδείξω. Εσύ έχα με αποδείξαν αυτέ τι τροποποιήσει και και γιατί δεν τις βγάζετε να τις ζούμε Εγώ πάντως χαρτί να μου αποδείξω ότι είσαι μαλάκα δεν χρειάζομαι Γιατί είναι ελεύθερο το επάγγελμα ρε μαλάκα αφού είσαι και Όχι εννοώ τένι... δεν λέω Δηλαδή έχω πιστεί είμαι οκ δεν είμαι okay, δείσπιστός Έχει έχεις πάει περισσία και δεις τον ίδιο κάδο είμαστε παπάρα <ΚΣ> αξιότιμε σύντροφε. Γραφή. Τι σύντροφε, Μωρία, πού για σου πω. Σε κάτι τέτοια βέβαια γελάνε και οι ακόμα. Κόφι, νιώθει. Τέλο <ΚΣ> πάντων, πε το ραντε. Λοιπόν, αξιότιμε σύντροφε. Η ζωή είναι πολύ που τα. Είπε κάτι για τον νόμο, παπά. Και που τη απεργούν οι δημοσιογράφοι για τον νόμο, παπά. Τι χαρά που πειράμε. Ξαναπέστο. Μα έφτιαξε πρωί-πρωί. Μεσημέρι-μεσημέρι. Να, να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Λε, άνα... Να συνεχίσουμε λίγο το ρεπόρτα. Λίγο ένα λεπτό. Έλα, Μωρή, τα πάμε. Τι θε. Άντε, γεια, θα τα πούμε αύριο. Πε, έλα, δεν θέλω να στε να χ Πε. Άντε, μου, να βγω, δε χούλα είμαι, <laughs> με βλέπεις. <laughs> ναι, είσαι πολύ γλυκούλη. Τι πει, έκανε σεξ. <laughs> Λέγε μωρή τη θέση που έκανα σεξ, αν είναι δυνατόν. <laughs> έχουμε δουλειά, σιγά μην κάνουμε και σεξ. <laughs> λοιπόν, θέλω να συνεχίσω λίγο το ρεπορτάζ. <clears throat> η όλγα Κεφαλογιάννη έλαμψε στο λευκό της ταγέρ δίπλα στον αγαπητό τη σύντροφο και τα υπέροχα ακόμη περισσότερο το υπέρ και μην <laughs> <τώρα τις υπέρκομψες. laughs> σε παρακαλώ, μία είναι. Ναι, η άλλη Μία είναι, δεν φύλοι. υπάρχει άλλη. Μία είναι. Ναι, αλλά έχει εξαφανιστεί λόπτος το είναι. Στο σπίτι του Βολτέρο εκεί αράζει, κάνει τις σχέστες της. Και τον αφήνει αυτό να βολοδέρνει με τις άλλες με τα στριγκάκια. Και α, στριγκάκια, μωρίς, σιγά. Σιγά τα στριγκάκια. <laughs> Και τι <τί laughs> θα γίνει, θα του γουρλώσει <laughs> το μάτι. <laughs> Γουρλωμένο <laughs> είναι. Τώρα, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ο πολλή κόσμο αυτή τη στιγμή έχει μία αγωνία. Και η αγωνία αυτή λέγεται Ακρίβεια Μητσοτάκι. Και πώ θα την αντιμετωπίσει. Για τον πολύ κόσμο είναι αυτό. Υπάρχει ένα κόσμο που κάτι βγάζει από την ακρίβεια. Μητσοτάκι. Μιλούσαμε πριν για τα πανεπιστήμια, την πολύ σοφή ιδέα, εφιέστατη τη πανεπιστημιακή αστυνομία που θα αντιφυλάει η άλλη αστυνομία. Και όλοι αυτοί θα φυλάνε του φοιτητέ, μάλλον θα μπαγλαρώνουν του φοιτητέ. Ο προϊπουργό στην παιδεία είναι όπως όλοι γνωρίζουμε η κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία έχει ευρύτερε ανησυχίε. Χόμπι έχετε. Ε. Ναι, έχω. Όπως? Ένα χόμπι το οποίο δεν το διαφημίζω πολύ είναι η φωτογραφία. Γιατί δεν το δεν Είναι πάρα πολύ ωραίο χόμπι. Πριν ε, ασχοληθώ με την πολιτική, ασχολούμαι τόσο πολύ με τη φωτογραφία που φωτογράφιζα και γάμου φίλων και βαφτίστια. Προφανώ ω χόμπι, όχι επαγγελματικά. Αλλά έχοντα παρακολουθήσει και διαβάζοντα πολλά βιβλία για φωτογραφία και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και με ξεκουράζει πολύ. Πορτρέτα. Όχι μόνο. Και τοπία. Yeah. Mm -hmm. Θα κάνατε μια έκθεση. Ναι, θα έκανα με μεγάλη χαρά. Ναι. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Κυρία Κεραμέας εδώ, μας λέει ότι της αρέσει πολύ η φωτογραφία, γι' αυτό έβγαζε φωτογραφίες σε γάμους και βαφτίσια. Είμαι σίγουρος ότι έχει και βασιλέματα. Αυτά τα τρία είναι αγάπη για την φωτογραφία. Τη ρώτησε η Νέγκα στο τέλο για το αν θα κάνει έκθεση και είπε ναι, τη αρέσει, το σκέφτεται, κάνει, κάνει, κάνει έκθεση, θα κάνει σύντομα έκθεση. Η Παγκοσμίου Φήμη Φωτογράφο Νίκη Κεραμέως παρουσιάζει την πρώτη ατομική της έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Καπνισμένη Τρούλη στο Επέκεινα του Δεληνού. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστούν στο Αθηναϊκό Κοινό τα έργα Μπλε Παγουρίνη στι Σκυέ του Δεληνού. Νυχτερινή φωτογραφία. Δαρμένη Φοιτητιώσα. Αστική φωτογραφία. Πανεπιστημιακή Καταστολή. Φωτογραφία με δράση. Βιβλιοθήγη Αρχιτεκτονική φωτογραφία. Κρότου λάμψη στη μάπα, φωτογραφία από τρέτου Κρούσματα σε στριμοχτά θρανία, αεροφωτογράφηση. Αναπληρωτές με αιματιοδοξία, φωτογραφία στη φύση. Η Deutsche Bank που αγάπησα και πίστεψα. Φωτογραφία τοπίου με εφέλαιο γραφείας. Επίσης θα εκτεθούν και οι πίνακες. Καντήλα με ζήπο, λάδι σε καμβά. Και νεοκόρη καραβοκύρη, μελάνι σε χαρτί. Και νεοκόρη καραβοκύρη Νεοκόρη καραβοκύρι, νεο κόρη, καραβοκύρι, και ομορφικό πελιά. Κορμί και παρισένιο, λιγά σ' άλλη γαριά. και παρισένιο, λιγά σ' άλλη γαριά. Νίκη και η φωτογραφία στη ζωή μου. Ποιο δεν θα πάει, ποιο δεν θα πάει σε αυτή την έκθεση τη τόσο επίση επιτυχημένη. Υπουργού Παιδείας με αυτά τα αισιόδοξα τις άλλες πλευρές των ανθρώπων που είναι πιο ενδιαφέρουσες πάντα τις δεύτερες δηλαδή γιατί οι πρώτες τις βλέπουμε και είναι πολύ επιτυχημένες για τις δεύτερες εφτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού κολλάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο γεια σας Τολή. Έλα. Μια ερώτηση. Εάν δεν είχε πάρει υπό την εποπία του, του Πρωθυπουργού την ΕΕΠ, έτσι. Αν δεν την είχε πάρει. ήταν ακόμα στο Υπουργείο. Ήταν ανήποπτος α πούμε. Ναι. Ο Υπουργό θα είχε πολιτική ευθύνη. Θα παρετούνταν. Θα τον παρετούσε όπω παρέτησε τον Ανιτσιό του. Δεν μ' αρέσει εκεί που το πα. Άρα πρέπει να παρετηθεί ο Πρωθυπουργό. Όχι, αγάπη μου. Τι θα σα κάνουμε το χατήρι, Σιριζάκια. Γουρουτάω, ωραία, φίλε. Καταρχήν δεν είμαι Σιριζό. Εγώ, Εγώ, Εγώ, Εγώ δεν σου μίλησα με τον ίδιο τρόπο. Σε παρακαλώ πολύ να το πάρεις πίσω Με εξόργησες Σε εξόργησες, αλλά και αυτές κουβέντες δεν είναι Άκουσες Λιζεως, Λοιπόν αυτό Έλα είναι έλειψε, εντάξει <laughs> μια κουβέντα <σχει> Έλα. Έλα Γεια σου καλή σεζόν Γεια σου και σένα καλή να είναι Ο κουβανολόγος Ο κουβανολόγος Ω Ρεπριζέν Ρεπριζέν Κούμπα Ρεπριζέν Ρεπριζέν Κούμπα Όλοι κάζοντερά οντερά <Τεύτερο> ναι, ναι, διευθυντή. Έχουμε εκδήλωση το Σάββατο. Πάλι. το Μπορεί να εκδηλώσει είστε. Όχι, δε φίλε, εμεί δεν έχουμε καιρό να κάνουμε. Γι' αυτό είπαμε να βρεθούμε και με του φίλου μα και με τα μέλη μα και με του φίλου τη Κούβα. θα ακούσουμε. Τι μουσική θα, θα παίζει την εκδήλωση. Κουμπανίτα. <μουσική, μμπανίτα> το παρόν είναι... Θα... Θα... είναι κονσέρβα. Δεν καταφέραμε να έχουμε σχήμα. Δεν αλλά πειράζει. Θα είναι... Κουμπανίτα. Θα... θα είναι απ' όλα. Κουμπανέζικα, λαπτοναμερικάνικα και μπορεί να έχουμε και κάνα έκτακτο, καμιά live ειδική συμμετοχή. Λοιπόν, είναι το Σάββατο τι 7 η ώρα θα μιλήσει ο πρέσβη και Μετά το 8.30 θα ξεκινήσει μουσική στο πρόβλημα του του στο μεγάλο μουσικής. Θα να καμιά μέρα. Στο πρωί είναι αυτό δεν λες. Μπράβο, ακριβώ, ακριβώ. Mm. Ήθελα να πω, σου έχω πει, πότε θα κάνουμε ακόμα Πάρε και μα πάρε και τον Λογουανικό, να κάνουμε μια ώρα για την το μια μέρα. Να πούμε για τι να πούμε για τον αποκλεισμό. Facebook. Το oh. oh, site. Oh. Oh, oh, oh. I po dobraniu pitarach na donatrę. <muchy>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 Ναι, τι θες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι όνειρο είχα. Oh. Ονειρεύτηκα να είναι όλοι στα μπαλκόνια, Πόσοι χειροκροτούσαν για του γιατρού, Και να λένε όλοι μαζί το γαμιά σε μυτσοτάκι. Πώ φαίνεται. Καλά, συμβαίνει γενικώ. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι Αυτά να δεν γίνει, είναι συντονισμένο. Σωστό, δεν είναι συντονισμένο. Συμφωνώ. <laughs> και τι ωραίο έτσι θα ήταν, Δηλαδή Ξύπνησα σχεδόν καμπλωμένο, Κατάλαβε. Όχι ακριβώ. Όχι ακριβώ, αλλά περίπου. οκ. Okay. Αυτό έγινε.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 Συνεντεύξεων μου τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Είσαι τίποτα το κοκκιλίφο, τίποτα λαβά. Όχι, όχι. Α, και αυτά περάσουν καλά όμω πάλι. Έχω και τον πατέρα μου δω εγώ εδώ μεταξύ 90 χρονών, έτσι, σαν την μπάμπο. Α, να, να, να. Ο πρώτο. Μπαίνουμε στον ανταγωνισμό, γερά. Ο πιο, πιο μικρό που εντάχθηκε στο ΡΑΜ 12 χρονών 1932 ήταν γεννημένο. Και δεν είπε καιρό ότι έρχεται ο χειμώνα 1942-41. Άμα άκουγε, γιατί δεν ακούει. Και κιόλα, ούτε βλέπει, τι Με μόνο. Στι μαλακικέ πουλέ, και εγώ θα το απέφευγα.